Na θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία τη κοινωνία και όχι e mentre il cuore le batteva Was an bowl, Να αρνηθούμε την αυταρχική ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και της ειρήκνωσης της δημοκρατίας. Bowl, καμήνα, Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Όλα αυτά είναι στόχοι, δεν είναι πεπραγμένα. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε αυτό το τελευταίο πάρα πολύ ωραίο στόχο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία τη κοινωνία και όχι των κερδών. Μα το χρηματοπιστωτικό υπάρχει επειδή υπάρχει το κέρδο. Αν του κόψει το κέρδο, δεν υπάρχει. Δεν έχει λόγο να υπάρχει για την κοινωνία ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κοινωνία θέλει άλλα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα άλλα. Ο ένα κοιτάει στο βορρά, ο άλλο στον νότο. Πουθενά δεν συμπίπτουν παρά μόνο. Η συμπίεση τη κοινωνία να ευνοήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλο πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειε. Το τραγούδι που ο Ροσμπικίνη, θα το ακούσουμε και στην ελληνική εκδοχή. Αν προσέξετε στο ρεφρέν του, λέει και σε μέσα. Και σε, και σε μέσα, γι' αυτό το βάλαμε, επειδή ταιριάζει με αυτά που ακούμε από του νυν πρωθυπουργού. Βέβαια, αυτά τα έχει πει πριν γίνει πρωθυπουργό. Τι ακριβώ θα γίνει τι επόμενε μέρε, τώρα που στείλαμε και άλλε τρει ακόμη σελίδε, α4 μάλλον προστίθεται στις 47 τι προηγούμενες και έτσι έχουν μια πληρέστερη εικόνα οι Ευρωπαίοι και από εκεί από αυτές τις σελίδες περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η τύχη ενός λαού τυλιγμένη σε κόλε Α4 όμως που πάνε και έρχονται μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών. Πόσο καλή μπορεί να είναι μια τύχη, πόσο τυχερός μπορεί να είναι ένα λαός όταν περιμένει, αναμένει, με κομμένη όχι την ανάσα Για το αποτέλεσμα που συμπεριλαμβάνεται μέσα σε σελίδε Α4, μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε γραφεία με γκάνγκστερ, όπω ακριβώ του έχει πει παλιότερα, όταν είχε πει και για το χρηματοπιστωτικό, ο Αλέξη Τσίπρας. Όλοι θέλουμε προγνώσει, όμω δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Το βρίσκω, βέβαια, δεν είναι λέγα, ότι έχουμε φτάσει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δεν υπάρχει κανένα προγνωστικό. Μα κανένα προγνωστικό. Εγώ, δηλαδή, τολμώ να πω σήμερα το βράδυ με απόλυτη εμπιστοσύνη και με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω να κάνω κανένα προγνωστικό. Ωρα, τι E ci appomina 24 ore, anzi, ipotesi, fonia, icsi o di niente altro. Che sarà il più bello, poi verrà. Un po' nervosa però la ragazza. Déjà vu, aver paura di farsi vedere. Déjà vu, e mentre rossa vampava la faccia, si messe intorno una trappola.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 Δεν έχουμε προγνωστικά από το Γιάννη Πρεντεντέρη, το είπε και ο ίδιο. Τόλμησε να το πει γιατί θέλει τόλμη να πει ότι δεν έχω προγνωστικά για το τι ακριβώ θα γίνει. Το δράμα δεν είναι ότι δεν έχει προγνωστικά ο Πρεντεντέρη. Δεν έχει μάλλον και ο Γιούγκερ, δεν έχει και ο Τσίπρα, δεν έχει και η Μέρκελ. Γενικώ δεν υπάρχουν προγνωστικά. Ευτυχώ δηλαδή που δεν υπάρχουν προγνωστικά γιατί όλα αυτά δεν είναι θέμα πρόγνωση και τύχη, είναι θέματα άλλων διαδικασιών. Η μοίρα και η τύχη ενό λαού. Μεγάλα θέματα. Αλλά όμω αυτή η κυβέρνηση έχει βρει έναν. Ανέλπιστο posteriorly και στη παραστάτη. πάει πολύ καλά διαβ람άτης, δεν υπάρχει Πολύ ότι βάζουν να favorize των ξέρουν να κάνουν διαραγμάτευση, εμείς δεν ξέραμε να κάνουμε αυτοί ε, που κάνουν αυτή την περιφάνια διαραγμάτευση, έχουν πάει τη χώρα πολύ καλά. Dini, missa, πάει πάρα πολύ καλά κι βέβαιζε. Σκίζει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει μια πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Θα ασχολούμαι με το κατούμενο του αστυνομικού. Είναι το θέμα των ημερών, που ξέρετε, και ο Άδωνη έχει αναλάβει εργολαβία και το συγκεκριμένο θέμα. Μη διπόνο εργάτη, μη δει, ε, κοινωνική ένταση ή θέματα, σύγχρονα θέματα τη σύγχρονη καθημερινότητα στην Αθήνα, αμέσω να πάρει. Θέση. Έτσι, λοιπόν, στηρίζει την κυβέρνηση. Ακούσατε με τι καλά λόγια. Μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη διαπραγμάτευση και όλα τα υπόλοιπα. Πίσω από του αριθμού υπάρχουν άνθρωποι. Αυτή είναι μια φράση Λέγεται άπειρα χρόνια. Τα τελευταία πέντε δεν λεγόταν από κάποια κανάλια, μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφου. Έλεγαν μόνο για του αριθμού. Και τώρα, αλλά ω ξεκάρθωμα χρησιμοποιούν και του ανθρώπου που και που. Ε, έφτασε όμω ο καιρό που με πολύ μεγάλη ένταση οι που δεν το περιμέναμε θέτουν το θέμα των ανθρώπων, όχι των αριθμών, των ανθρώπων Του οποίου μάλιστα συμπεριλαμβάνουν και του εαυτού του. Δεν πρέπει όμω να αυκαλυζόμαστε ότι θα αλλάξει η ουσία και η λογική τη πρόταση. Θα έχει μερικέ βελτιώσει, ενδεχομένω και αν τι έχει και αυτέ, αλλά δε, η, η πρόταση η, στην ουσία τη και στη λογική τη, να μπορώ να το πω έτσι, και στην δημοσιονομική τη ισορροπία, έχω τη μέση ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά. Α κλείσει η τρύπα για να πάρουν τα λεφτά του πίσω, γιατί για αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά να μην βλέπουμε μόνο του αριθμού, υπάρχουν και οι άνθρωποι και πρέπει να επιβιώσουμε κι εμεί. Δεν με τα μεγάλα τα ψάρια οι καρχαρίες και τα αρσένικα Θα ασχολούμαι με το κατούρμο του ασφανικού Οι μαπαυτές που κερδίζουν στα ζάρια Η συνταγή φυσικά είναι μια Για, για, για, τι συμβαίνουν όλα αυτά Να μην βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, υπάρχουν και οι άνθρωποι και πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς Το λέει, πρέπει να επιβιώσουμε και εμείς. Η Όλγα Τρέμι ανήκει στου ανθρώπους, πρώτη ευχαριστήθηση. Δεύτερον, ανήκει στου ανθρώπους που απειλούνται από τα νούμερα. Δεύτερο κα, καλό γεγονός. Οπότε, πρέπει να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Συναγωνίστρια η Όλγα παλεύει μαζί με την κοινωνία να μην κυριαρχήσουν οι άνθρωποι, λάθος, οι αριθμοί επί των Ανθρώπων, μια παλιά διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Πριν τι εκλογέ τη 25η Γενάρη και στι αρχέ του χρόνου έπαιζε συνεχώ, μιλούσε για την οικονομική πολιτική, τι θα κάνει με του φόρου κινητών, ακινήτων. Και θα την ακούσουμε τώρα για να δούμε την επιτυχία. Νομίζω 3 στα 3 ή 4 στα 4. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία. Αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλου. Προοδευτική φορολόγηση. Κατάργηση του ένθια και θέσπιση φόρου μεγάλη ακίνητη περιουσία. Καμία φορολόγηση πρώτης κατοικίας εκτός από τι υπερπολιτελείς ΣΥΡΙΖΑ Η Ελλάδα προχωράει Η Ευρώπη αλλάζει Η ελπίδα έρχεται Με ένα σούπερ τόσο του λιμίνι Διάφανο και ροσπικίνι Κάνω γκου και τρομάζει δουμιάς Η ελπίδα έρχεται Με το βρεμένο σούπερ μίνι Διάφανο και ροσπικίνι Πέφτουν όλοι ξεριμόνο μια Θα με το κατούρμο του εσπανικού Η ελπίδα έρχεται με ροζ μπικίνι, όπως λέει η Πολίνα ταιριάζει απόλυτα, τα ακούσατε έτσι, μια μικρή υπενθύμηση της διαφήμισης, είχε κι άλλα, αλλά βάλαμε αυτά ως πιο χτύπητα το αφορολόγητο των 12.000, ο ένφια, ο τόσο αγαπημένος όλων των κυβερνήσεων και καθόλου του λαού, παρόλα αυτά όμως νικάει και παραμένει και κυριαρχεί στι φτωχές και μίζερε έτσι και αλλιώ ζωές μας. Μίζερες οι ζωέ είναι και για άλλου, και εκεί που δεν το φανταζόμασταν, πρώην είναι ο Αντώνη Σαμαράς με πολύ μεγάλο έργο πίσω του, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον αγαπάμε όλοι, τον νοσταλγούμε όλοι, δεν το συζητάμε. Είναι όμω κουρασμένο. Και γιατί κουράζεται ένα Πρωθυπουργό όπω ο Αντώνης Σαμαράς Δεν θέλει να κάνει αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι. Το βλέπετε εδώ, Σαμαρά, πόσο κουρασμένο είναι. Είναι γιατί έχει υπογράψει. Είναι γιατί, εγώ κάποτε το είχα πει εδώ μέσα μαζί, ήμασταν, ότι με το αίμα του θα υπογράψει τα μνημόνια. Το υπέγραψε και όπως βλέπεις είναι εξαντλημένος όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια Λα, λα, λα, λα Πόσο γενικά Το βλέπετε το σαμπανα πόσο κουρασμένος είναι Για λα, λα, για για καφέλα Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά Πια, πια, πια, πως ξεπέρασα όλα αυτά Το υπέγραψ Κουράστηκε, κουράστηκε να υπογράψει τα μνημόνια. Είναι και εκείνο το σκίσιμο που ακολούθησε, που τα έσκυζε δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, λεπτό, λεπτό, μέρα, μέρα, ώρα, ώρα. Οπότε όλα αυτά κουράζουν τον έτσι κι αλλιώ κουρασμένο στα μάτια όλων. Αντώνη Σαμαρά. Οι τρει σελίδε που στείλαμε μάλλον πρέπει να έχουν μέσα εκεί του όρου και το πλαίσιο φορολόγηση των εφοπλιστών. Γιατί δεν υπήρχαν στι προηγούμενε 47. Όχι, τι έχουμε δει, αλλά μια εικασία κάνουμε κι εμεί. Μάλλον πέφτουμε και έξω ή μπορεί να πέφτουμε και έξω. Φόροι υπάρχουν για όλου, εκτό από του εφοπλιστέ. Δεν υπήρχαν μέσα εκεί. Φαντάζομαι στι τρει τι καινούργιε, μάλλον κάτι πρέπει να υπάρχει, αν και οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι, οι εταίροι, οι δανειστέ, οι αλληλέγγυοι, ποτέ δεν έχουν θέσει κάτι τέτοιο ω όρο. Θέτουν όρου για το ΕΚΑΣ του συνταξιούχου των 400, 500, 600 ευρώ, όμω για το φόρο που πρέπει να πληρώνουν αυτοί που έχουν σε αυτόν τον τόπο, κυρίω εφοπλιστέ βιομήχανοι, δεν έχει τεθεί με τέτοια ένταση όρο από του δανειστέ. Και πρέπει να πληρώσουν όλη αυτή γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα από τεκμηριωμένα, από σοβαρά χείλη με τεκμηριωμένο λόγο η συγκεκριμένη κατηγορία, οι πλειοκτήτε, οι εφοπλιστές περνάνε πάρα πολύ ωραία σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το λέει ο φίλο μου ο Γκρέγκορ γιατί λέει συνέχεια για τους 2.000 Έλληνε που κατέχουν όλο τον πλούτο και έχει δίκιο. Οι Έλληνε πλειοκτήτε που μεταφέρουν το 50% του πετρελαίου που, εισά, που εισάγει η Κίνα που δεν ξέρουν δηλαδή τι έχουν, δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατ' μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που μόνο οι μετανάστες με την πράσινη κάρτα που παίρνουν στην Ελλάδα πληρώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι πλειοκτήτε έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Με ένα 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Με το βρεμένο super mini, και όλοι ξέρει, Πα, πα, πα, δεν γραφιέται αυτή, παιδιά. Οι Έλληνες πλειοκτήτες δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατ' έτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο σύντροφο Αλέξη. Σωστά τα λέει όλα αυτά. Ωραία νούμερα, ωραίε παρατηρήσει. Έχουν περάσει πέντε μήνε. Αυτά δεν αλλάζουν αμέσω. Εννοείται, τα έχει πει έτσι κι αλλιώ το 2012, όταν είχε πάει στον Τε το αριστερό κόμμα τη Γερμανία σε κάτοικη συνέδρια και του τα έλεγε αυτά. Χειροκροτούσαν και άλλοι από κάτω με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλα αυτά. Ακόμη παραμένει ελπίδα. Γι' αυτό δεν έχει έρθει. Την περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα μπει μια τάξη και σε αυτό το θέμα γιατί. Καταλαβαίνει ο καθένα, δεν μπορεί οι εφοπλιστέ σε αυτόν τον τόπο να δίνουν 15 εκατομμύρια μόνο και να έχουν τι 50 τόσε απαλλαγέ. Δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο κλάδο παρά μόνο στον συγκεκριμένο που είναι και εθνικό κεφάλαιο και ο συγκεκριμένο κλάδο, όπω λένε όλοι, για την οικονομία τη χώρα, μάλλον άλλων χωρών, άλλων ταμείων, άλλων ε, τραπεζών. Σε αντιπαραβολή με αυτό, αλλά μην το πάρετε άσπρο μαύρο, συμβαίνουν πάρα πολλά στο ενδιάμεσο. Απλά διαλέξαμε τα δύο άκρα, την απαλλαγή του εφοπλιστή και αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί. Ο κύριο που βλέπετε είναι ο κύριο Νικίτα Κριτικό. Δεν είναι κομπάρσο, είναι 85χρονο ο οποίο πουλάει κουλούρια γιατί δεν μπορεί να ζήσει και του επευλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ. Καλημέρα κύριε Κριτικέ. Καλημέρα σα. Έχετε σύνταξη κύριε Κριτικέ. Όχι, καμία. Σύνταξη. Πουλάτε και... κουλούρια, πόσα κουλούρια μπορείτε να πουλήσετε την ημέρα 100 κουλουράκια 25 λεπτά το ένα. Πόσα βγάζετε δηλαδή από τα 25 από τα 100 κουλουράκια Από τα 100 κουλουράκια θα βγάλω νέα, νέα φράγκα, νέα... 9 φράγκα 9, 9, 9, 9 ευρώ Πρώτη φορά με, γραπτη, με πήρε χτες και μου είπαν 5.000 Πριν να μου το πει ήταν αξιωματικός υπηρεσία εκεί και μου λέει τώρα θα φας 5.000 πρόστιμο Ρωτήσατε για ποιο λόγο. Δεν με νοιάζει. Δεν του νοιάζει. Δεν, δεν του νοιάζει πάνω. Έχετε, μπησείτε μόνο σας αγαπητέ κύριε Κριτικέ. Δεν έχω κάνα ούτε παιδιά έχω ούτε γυναίκα έχω. Τρία χρόνια τώρα πάει που είναι πεθαμένη η γυναίκα μου και έχω, είχ, έχω μισό σπιτάκι 26 τετραγωνικά και πληρώνω τα χαράτσια για να μην χάσω και το σπιτάκι τα αυτό. Τα κουλούρια αυτά που βγάζετε δηλαδή ναι. τα δείτε για το ρεύμα. Και... Για το ρεύμα δίνω 190 ευρώ με 100 ευρώ κάθε μήνα και πληρώνω τρεις φορές, τέσσερις φορές δεν έχω δώσει αυτό που λένε 16 ευρώ για το σπίτι. Το, το στο κράτος τρία δεκαεξάρια ή τέσσερα δεκαεξάρια τώρα με αυτό το μήνα. Συμπέρασμα όλων αυτών γίνεται εφοπλιστές και όχι κουλουράδες. Σημερινό το ένα, σημερινό και το άλλο, γιατί μπορεί η καταγγελία να έγινε για του εφοπλιστέ πριν δύο χρόνια. Παραμένουν όμω κανονικά, όπω τα ξέρετε, όχι, έχει μεσολαβήσει και εκείνη η έκκληση τη κυβέρνηση Σαμαρά για την οικειοθελή καταβολή ενό ποσού κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων στο κρατικό κουμπαρά. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, ήταν οικειοθελή έτσι κι αλλιώ. Στοιχεία για αυτά δεν υπάρχουν. Στι προγραμματικέ τη τωρινή κυβέρνηση δεν υπήρχε κάτι σχετικό. Στι 50 σελίδε δεν υπάρχει κάτι σχετικό και ξέρετε κάτι, δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι σχετικό για τέτοια θέματα, γιατί είναι φτιαγμένο όλο αυτό που ζούμε, για να μην υπάρχει κάτι σχετικό για τέτοια θέματα. Θα υπάρχουν τα σχετικά για τα γνωστά θέματα, όπω τα ξέρετε, τα ξέρουμε, αν κυβερνήσεων. Αυτό δεν ακούγεται και τόσο καλό αυτού που ψήφισαν για την τωρινή κυβέρνηση, αλλά έτσι είναι. Είμαστε δύο, είμαστε τρει. Κάπω έτσι θέλει ο Γερμανο να υποδεχθεί χθε βράδυ το βαρουφάκι στο Βερολίνο. Πάρανε δυο, πάρανε τρει, πάρανε κύριε δεκατρεί. Πόνα θες ή, πόνα και κιό. Μα ποιος πονάει και πολύ, θα δει καιρό να μα το πει. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Μόρε συνεπιά. Δεν το ολοκληρώνει ποτέ η Βλαχοπούλα αυτό το τραγούδι. Δεν λέει ποτέ το ε. Γιατί μετά μπαίνει κάποιο άλλο εκεί και μένει έτσι. Όντω έχει συνεφιάσει εδώ τουλάχιστον στο Μαρούσι, εδώ και κάνα δύο Όχι ότι από το πρωί ήταν και κανένα ήλιο λαμπρό, αλλά τα σύννεφα έχουν έρθει κανονικά. Ελληνοφρένεια στη συνεφιασμένη Αθήνα. Όχι μόνο από τα σύννεφα τα κανονικά, από εκείνο το. Ωραίο νέφο, το τοξικό που εδώ και τρει μέρε αναπνέουμε όλοι και μυρίζει πλαστικό και λέμε τι μα φταίει και τα κεφάλια πονάνε, κέικε και και. κέικε. Πρώτα ο πολίτη. Αυτό να το έχουμε κατά νου, ανεξαρτήτω πάλι κυβερνήσεων, η υγεία του πολίτη είναι πάνω απ' όλα. Βγείτε έξω, κάνετε εισπνοέ για να καταλάβετε τι ακριβώ συμβαίνει. Ελπίζουμε να βρέξει για να σβήσει και αυτή η φωτιά, μπα και κατακάτσει και ο κουρνιαχτό. 2.11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία, ξέρετε ποιον θα βρείτε εκεί. Όποιο θέλει να στείλει σε εμέ κενό. Το μηνύμα του αποστολή στο 54%. Ποιο θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στούντιο, παπά κυρία Λεφέμ. Όλοι οι άλλοι βγάλτε τα κόμπλεξ, ξέρετε πού. Twitter, Facebook, έχουμε πάρα πολλά. Ή και την αγάπησε γιατί υπάρχει και αυτό. Τι άλλο έχουμε, το Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και το τρίτο που έρχεται να το καλωσορίσουμε λένε πολλά πάντα για το τρίτο. Υπάρχουν πολλέ παροιμίε για το τρίτο. Εμεί δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά γιατί κυρίω θα είναι αριστερό. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας Μπράβο! <Και> είμαστε δυο Είμαστε τρεις Είμαστε ευκύριοι δεκατρεις Πάμε, στο στον καιρό Με τον καιρό Με τον καιρό Με τον καιρό Με τη βροχή Με τη βροχή oh, Μα πίζεις πλή ma pisis, Wir sind schon zwei, wir sind schon drei, wir sind schon tausende dabei, die mit uns solidarisch sind, werden noch mehr. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Με ένα σούπερ τόσο στο λιμάνι. Διαφάνο καιρό Κάνω που και τρομάζει ο δουμιάς. Η ελπίδα έρχεται. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, Διαφάνο καιρός πικίνη. Πέφτουν όλοι οι ξεροί Α κλείσει η τρύπα για να πάρουν τα λεφτά του πίσω. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά να μην βλέπουμε μόνο του αριθμού. Υπάρχουν και οι Αυτά είναι τα δράματα τα πραγματικά και εσεί λέτε και έχετε τα δικά σα εδώ κολλήματα. Ο σύντροφο Πάνο Καμένο πήγε χτε στην ανατείναξη του Κούγκιου. Το έλεγε, το έλεγε, ήθελε να το δει και από κοντά. Φόρεσε και την στολή, πόσο του πήγαινε. Έχετε δει τι φωτογραφίε, δεν υπάρχει καλύτερο θέαμα. Ε, και αμέσω μετά πήγε και στην Κοζάνη με τα ελικόπτερα πάνω κάτω. Έκανε και μια συνέντευξη τύπου. Ήταν ένα δημοσιογράφο εκεί και τόλμησε να κάνει προβοκατόρικη ερώτηση για το Κούγκι. Είναι έτοιμη κυβέρνηση για ένα κούκκι, κύριε Υπουργέ. Αν είναι έτοιμη για αυτό που περιβόητο κούκκι δεν έχει γίνει η έκφραση τη νόμη τη Το, το κούκκι θα το, το, το κάνουν οι δανειστέ, άμα το κάνουν. Ακούστε, να σα πω κάτι. Φαντάζομαι πώ θα ήταν οι δημοσιογράφοι όταν ρωτάγανε στην ελληνική επανάσταση του συνεργάτε των Τούρκων που λέγανε ρε παιδιά, μην ξεσηκωθούμε, θα πρέπει να υποδουλωθούμε στου Τούρκου γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά. Ρωτήστε λοιπόν, συνεχίστε να σα ακούσουμε. Έτσι. Όχι, περιγράψτε πώ ρωτάτε. Ρωτήστε το. Δεν βγαίνει η προβοκάση, αυτή δεν βγαίνει, ξέρετε, δυστυχώ. Πάρτε και ένα παραλληλισμό των όσων γίνονται τώρα με τα όσα γινόντουσαν στην Τουρκοκρατία, μάλλον τον καιρό τη Επανάσταση, είτε με του δημοσιογράφου τότε δεν υπήρχαν. Αν υπήρχαν όμω, θα είχαν πάρει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πλευρά και κυρίω θα κάνετε όλου του παραλληλισμού με του αγωνιστέ, φαντάζομαι, του τότε, με του αγωνιστέ του σήμερα. Το κούκκι του τότε, το κούκι του σήμερα. Όλα αυτά πάρα πολύ. Ωραία, το θέμα όμω είναι ότι δεν θα πηγαίνουν στι τουαλέτες τη Βουλή οι ματατζίδες, οι αστυνομικοί. Και αυτό έχει προκαλέσει μια αναταραχή. Θα μείνουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή αυτή τη αναταραχή. Ο βουλευτή τη Δημάρου, κύριο Λικούδη, μάλλον όχι γιατί τι τουαλέτε, γιατί μετά τι τουαλέτες ήρθε και η αλλαγή στη φορεσιά. Δεν θα φοράνε πια τη στολή αστυνομική. Θα είναι με πολιτικά, με σακά και άλλα έξοδα πρέπει να αντιθούν. Εντάξει όλα αυτά. Για αυτό το θέμα, σε αυτή την πτυχή, ανθιποπ αυτή την πτυχή θα μείνουμε. Ο βουλευτής της Δημάρ, ο κύριος Λικούδης, έπιασε μια πλευρά που δεν είχαμε φανταστεί. Αυτοί που θα βάλουν τα πολιτικά, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι δύο, τρεις που κάθονται Λεύτε. στα κουβούκλια μπαίνοντας μέσα. Μα ένας δύο πράγμα, δηλαδή. δηλαδή γιατί, θα, καταλά, καταλά, γιατί θα, θα βάλει η εκείνη η κοπελιά που ο ο είναι στην είσοδο, η κούκλα, θα βάλει τα γέρια για ποιο λόγο δηλαδή. Δεν τη θέλει με τα γέρ, τη θέλει με στολή. Τα βίτσια, αυτά κυριαρχούν από ό,τι φαίνεται. Ε, αναμένουμε ερώτηση του Ποταμιού, όχι δεν είναι Δημάρ, Ποτάμι είναι τώρα, τις καλλιώς αυτοί αλλάζουν συνέχεια που να τις προλάβεις. Αναμένουμε ερώτηση, τοποθέτηση του Ποταμιού για το κομβικό αυτό θέμα, ίσως και πρόταση μομφής προς την πρόεδρο της Βουλής, γιατί η συγκεκριμένη κοπαλιά θα φοράει τα γέρ και δεν θα φοράει την τόσο ωραία στολή του αστυνομικού. Ναι. Συγγνώμη, λάθο. Γιατί λάθο. Αρία Λεφέμ. Λεφέ. Αχ, πολύ ωραία. Α. Γεια σα, είμαι ακράτριά σα, παναντική Έλενα από το Μαρού. Σε αυτά τα τσακάλια σα, δεν λέτε ότι δεν έπιασε από τη συνέντευξη του Βενιζέλου με το παράπονο ότι δεν είναι ο μόνο ορχηγό του Πασόκ που δεν έγινε πρωθυπουργό. Είναι παράπονο αυτό. Ναι, πολύ μεγάλο. Είναι... Έχει κολοτριφτεί βέβαια αρκετά για να γίνει. Κατάφερε αντιπρόεδρο μέχρι εκεί. Με το μαράζι θα πάει. Παίζετε κι εσείς με τον πόνο μα τώρα. <laughs> Χάσαμε το Βενιζέλο και εσεί κάνετε χαβαλέ. Παιδιά, τι να σα πω. Αυτή δεν είναι εκπομπή. Η ψυχοθεραπεία, αυτό που λένε όλοι. Ε, κάθε μέρα να παρετείτε Βενιζέλο, δεν είναι και λίγο. Όταν έχει τέτοιο θέμα. Άμα σας πάρει χαμπάρι η ζωή oh. ότι δείχνετε πάνω στη βουλή, στη σημαία, τον παλούρδο και τον τζολιά και από κάτω τα αγκελοφραγμένα ακόμα και δεν έχετε αλλάξει φωτογραφία τα κάγκελα, δεν θα σας ξεπλένει ούτε ποινιός. Παιδί μου ο παλούρδος ξέρει γιατί έφτασε εκεί πάνω, Για να κατουρίσει. Ναι. <laughs> δεν αφήνουν πια μέσα γιατί έφτασε εκεί στην ταράτσα για να κατουρήσει. <laughs> και ο τζολιάς που είναι γνωστός ανώμαλος <laughs> ανέβη για να πάρει μάτι το του του παλούρδου. Μη μου πεις ότι οι θα πάρουν γιογιο. -γιο. Έχουνε Έχουν παιδί μου. Φράνε καθετήρα. Δεν ξέρω εγώ άμα έχει στολή. Έχει η στολή μέσα ενσωματωμένο. Όχι, βρε, Το κράνο. Το βγάζει το κεφάλι, το βάζει μαλαπέρδα, κατουράει. Δεν έχουν μαλαπέρδα οι μπαλούρδοι καταρχήν. Ευνουχισμένα Τι πήγανε και κάναν νομίζει. Ότι άμα μεγάλο πουλί θα <laughs> με το μπατσο... που με του Δεν, δεν έχεις να δεις όλα τα γεγονάτα για να δουλεύουν. Πότε σαν παλούρδος, πότε σαν τζωλιάς. Παράπονο δεν έχουμε να πούμε, αλήθεια. Φοβόμασταν την αριστερή κυβέρνηση. Ευτυχώς δεν βγήκε η αριστερή κυβέρνηση στις εκλογές. Παράδομαι. Και δουλεύουμε και εμείς κανονικά. Ναι για σα. Γεια σα. Κορόσαπτοό. Ναι, ναι. Μια ρώτησε να κάνει. Έχω βρει στο ίντερνετ ένα σκάφο. Ναι, ναι, με την εξολέβια. Όχι, ένα πιο μεγάλο. Έχετε τηλέφωνό σα, ένα. Πιο μεγάλο, ναι, δεν έχει εξολέβια μη χάνει πάνω. Όχι, όχι, όχι. Αυτό το τηλέφωνο το έχω διστακταλικό και ένα γινώ είναι γύρω στα 15 μέτρα καγωγή 20. Α, το γιου, ναι, γιατί έχω και ένα μικρό. Όχι το γιό. Τα πουλάω όλα, τώρα κατάλαβα. Πρώτη φορά αριστερά, Α. τι να μείνει. Ναι. Από ελληνικό κατασκευή, τι κατασκευή είναι το γιότι αυτό. Πολιαστέρα είναι. Πολυστέρα και εθνοκονήματα. Πόσα μέτρα είναι αυτό. 16. Στον κήπο το έχω από πίσω. Αυτό είναι όπω δείχνει τη φωτογραφία ή η αλλάξει κάτι. Είναι όπω δείχνει τη φωτογραφία απ' έξω. Μέσα είναι λίγο πιο μαζεμένο από τα το αγόρασα. Μέσα. Έχω ξυλώσει καναπέδες, τα έχω πάει σπίτι αυτά, ξέρει, δεν είχαμε. Έχω ξυλώσει καναπέδες, το τιμόνι το έχω βάλει στο να έχω και ντεκόρ από πίσω από τον καναπέ να είναι ένα κρεμαστό. Τέλο πάντων, αυτά φτιάχνουν όμω, δηλαδή μπορεί να βρει άλλα. Ναι. Έχω βάλει τώρα από ένα παπάκι στο κυλοφάναρο το τιμόνι, πάει, αν το δεξιά πάει. Αλλά θέλει βαλβολίνη, θέλει έχει μέσα. Δεν γράφει. Γράφει τη C32 τις Τι λένε 5 μηχανή. Ναι. Τι έχω τόνις. κι εγώ μια μεγαλομανία. Τι να κάνω. Ο δηλαδή, πήρα, πήρα, πήρα τη πήρα. μηχανή. Λέω κάποια στιγμή που πάω και μεγαλύτερο σκάφο. <laughs> να μην την έχω τη μηχανή. Ευκαιρία ήταν. Την <laughs> κλέψαμε από Ενώ σου Ένα Μας Μα κάτι λεφτά. Ε, βαριέσαι λίγο. Φίλε, να μπερδέψει λίγο. Ναι, κι εγώ Έχω για το πρόβλημα των Τέτοια πάπια θα αρπάξουνε Τι να αρπάξουνε για... Δεν ξέρω αν διαθέτει υπηρεσία πλαστικές... Τώρα μου πίσω ο Παλούλος θα καταλάβετε λέει πάπια Αυτό καταλαβαίνει Χαίρετε, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Τι κάνει, Αγόρι μου, καλά, είσαι. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάζετε, ρε παιδιά, το Βενιζέλο. Γιατί τώρα, άμα θα αντικατασταθεί, τι θα κάνουμε. Άμα παραδώσει τη σκητάλη και Σαμαράς, τι θα κάνουμε χωρί βαρβάρου. Καταστραφήκαμε, παιδί μου, καταστραφήκαμε. Α, Τουλάχιστον παιδί. να έρθει η φόφη να αποζημιωθούμε λίγο. Λείτε. Να έχει δουλειά η Σάτηρα. Σε αυτό το Πασόκ από το καλό στο καλύτερο πάνε. Γιατί δεν ψηφίζουμε το 23% ΦΠΑ στα νησιά. Δεν βλέπετε ο καιρός που δεν λέει να καλοκαιριάσει. Αν το ψηφίσουμε... Μήπω φτιάξει ο καιρός. <σχερό> Έχω καταλάβει και να τα δεστικά με σφίγγουνε <σχερό> <σχερό> τα σύννεφα. <σχερό> δεν τα ξέρω εγώ. Δεν εριγούν τα μεγάλα τα ψάρια Οι καρχαρίε και τα αρσένικα Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια Η συνταγή φυσικά είναι μια... Τι όλα αυτά. Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Έρε το καημένο το χρηματοπιστωτικό σύστημα τι έχει να περάσει. Τώρα που θα το θέσουμε στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Τώρα θα πάμε σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο κυβερνητική ομοψυχία, Δεν την συναντάμε τους τελευταίους πέντε μήνες πολύ συχνά, ο καθένας λέει ότι θέλει το βλέπουμε, το ζούμε. Θα ακούσουμε όμως πολύ συγκεκριμένες απόψεις, τεκμηριωμένα πάντα όπω το κάνουμε εμείς εδώ και αμοντάριστα Ο κύριος Λεωτσάκο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά μιλάει για τον ΟΛΠ και τη διαδήλωση που καλεί τα τους φίλους μέλους, μέλη, οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν κατά τη. Ιδιωτικοποίηση του ΟΛ που όμω μέσα στι 47, ίσω και στι τρει σελίδε, υπήρχε ω πρόταση τη κυβέρνηση που θα έπρεπε και ο συγκεκριμένο βουλευτή ή θα πρέπει να την ψηφίσει, αλλιώ θα έχουμε άλλα θέματα. Δεν θα υπάρξει πάει... κανένα ξεπούλημα Τώρα... και σα Τώρα... παρακαλώ μαζί στη διαδήλωση στο λιμάνι. Εγώ, να εγώ δεν συμφωνώ με την πολιτική σα. Θα κάνετε και διαδήλωση, θα η κάνετε και, διαδήλωση και θα ψηφίσετε. Αυτό μα Είναι δρομολογήσει. Κύριε Βαρβιτσέρο, συμφωνώ. Ομοψυχία νούμερο 1 ήταν αυτή, διαδήλωση κατά τη απόφαση κυβέρνηση, αποβουλευτή τη κυβέρνηση. Ομοψυχία νούμερο 2, πανούση κατά τη ζωή. Υπάρχει ένα συνταγματικό παράδοξο ότι απολογούμε στην κυβέρνηση Δεν να απολογούμε στην αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα χαριτωμένο, με χτυπάνε και από τα δύο μέρη γι' αυτό με ενόρθιο. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά μα. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι οριοθετικέ γραμμέ ανάμεσα στο κράτο δικαίου, στη δημοκρατία και στι διάφορε απόψει περί της κατάλειψης οποιοδήποτε χώρο ή από οποιοδήποτε άνθρωπο. Αυτά όμως είναι κυβερνητική πολιτική, δεν είναι πολιτική Πανούση. <Κι> Αυτή ήταν η ομοψυχία νούμερο 2 από τον Πανούση, τώρα ομοψυχία νούμερο 3, η τζάκρη κατά ζωής και Πανούση. Μια ακόμη Είτε. φορά καλούμαστε να πάρουμε θέση υπέρ του ενό ή κατά του άλλου. Και αφού αυτή τραγώνεται, τι να κάνουμε. Και έχει αναδειχθεί από χθε σε μείζον ζήτημα πολιτική ή και δικαιορυβερτική χρήση για το αν ε, τα μάτια χρησιμοποιούν την τουαλέτα τη Βουλή κλπ. Εγώ θα έλεγα αφότεροι και όποιοι άλλοι εν πάση τόσο, εμπλέκονται σε αυτό να εγκαταλείψουν τον υπέρμετρο τους, του, γιατί πραγματικά περί ναρκισσισμού πρόκειται, και να ασχοληθούν με τα ζητήματα που αφοσχολούν την ελληνική κοινωνία. Αμφότεροι όπως λέει και η να εγκαταλείψουν τον αρκισισμό. Και τέταρτο παράδειγμα ομοψυχίας, χρυσόγωνος κατά καμένου για το κούγκι. Το κούγκι είναι ηρωισμός, αν γίνεται από μια ομάδα μαχητών σε μια απομακρυσμένη ορεινή τοποθεσία που πολιορκείται. Το κούγκι για έναν ολόκληρο λαό, για μια ολόκληρη χώρα, δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι ανοησία. Αυτά τα τέσσερα μέσα σε ένα 24ωρο, μάλλον αυτά τα τέσσερα προλάβαμε πέσαν στην αντίληψή μας μέσα σε ένα 24ωρο. Βλέπουμε για το επόμενο 24ωρο. Λάος, μέρος βου. Ένα μισθό θες να χάσεις η τέσσερις. Εγώ. Ναι. Θα χάσονται και καλά, eh. Πέντε και καλά δεν γίνεται να μην χάσει. Αν θε να χάσει έναν, στηρίζει 47 σελίδε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν θε να χάσει τέσσερι, στηρίζει 5-6 σελίδε των θεσμών που δεν είναι τρόικα, αλλά μα θέλουν τρόικα να τελεσίγραφα. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν ας... το λε και μαχαίρι το λέμε, όχι. Ναι, ναι, όχι. Αλλά το... ο... μου είμα... αρέσει, αρέσει η οψιόν αυτή, ΣΥΡΙΖΑ. Ε... Ε... Α... Έτσι, φίλε, αριστερά, αριστερά τότε. Αριστερά, αριστερά Α... να χάσουμε μόνο ένα μισθό με την αριστερά. Α σε αν έχουμε υπομονή και δείξουμε καλή πίστη και. Η ελπίδα μπορεί και να με σε επιστραφεί αυτός ο μισθό πίσω κάποτε. κάποτε. Κάποτε. Κάποτε. Η ελπίδα τι είναι, κάποτε είναι. Αλλά το κακό με το κάποτε είναι ότι περιέχει και το ποτέ. Και έστειλε η Μάριο Ιάνεργη ένα μήνυμα στον κύριο Σίμιο. Και τη λέει να μην διαστρεβλώνουν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Mm. Ότι δηλαδή ο κόσμο δεν έχει ενημερωθεί για το τι ακριβώ έχει πει ο Πρωθυπουργό, α πούμε, και θα διαστρεβλωθούν. Ή, θα αλλάξει γνώμη από την Ελληνοφρέσκα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό διαστρεβλώνει τα λόγια του που έλεγε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό τώρα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ότι ο ίδιο τα διαστρεβλώνει. Λα... Ότι άλλα έλεγε το Σεπτέμβριο αλλά λέει τώρα. Αυτό δεν είναι διαστρεβλώση. Η διαστρεβλώση Μάλιστα... τη εντολή δεν είναι, α πούμε. Δεν είναι, συμφωνώ. Ναι, αλλά εσύ έτυχες θα τα ακούσεις. Έλα, γεια. Με λένε Γιούλα, είμαι 47, ένα 57. Γουστάρι ή τσαμπαπίνο. Γιούλα, θα τη βρούμε, μην ανησυχεί. Σιγουρά. Αλλά θα σου Έχει. βάλω μπροστά από το Γιούλα και ένα καρ. Τη ή πιο επαναστατικά. Θα σου αλλάξω λίγο το όνομα, Σιριζέικο είναι. Θα σου βάλω ένα καρ μπροστά από το Γιούλα. Έχω μάθει πω το πε, κυκλοφορούν φήμε ότι κάνει πολύ δουνουτού κρεβάτι. Πολύ δουνουτού. Ότι κάνω πολύ δουνουτού κρεβάτι, δηλαδή άκρο μνημονιακό. Δεν σου αφήνω τίποτα, στα παίρνω όλα. <laughs> Εντάξει, μ' αρέσει, μα. Ελλαγιά. Γεια σα. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιο. Είμαι ο Κοστίζο Κοστίζο τη Θεσσαλονίκη, ο αρχιτέκτονα. Γεια σου, φίλε αρχιτέκτονα. <χι> τι κάνετε. Καλά. Δόξατε αυτό, εσεί. Κι εγώ, κι εγώ. Δόξα. Το Θεό. Ωραία. Γιατί αν δεν μα είχε ο Θεό καλά, πώ θα ήμασταν καλά. <χι> <χι> Για <γιατροί> <γιατροί> <γιατροί> πείτε μου. Γιατί θα μα σώσουν. Έλαν, πε μου. Εσεί πείτε μου. Ναι, εγώ, εσεί πήρατε. Ε, μου ζητήσατε να πάρω. Ναι, ναι, ήθελα να πάρετε τηλέφωνο. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε τι πώ μπορώ να σα βοηθήσω. Γιατί ζητήσατε να σα πάρω τηλέφωνο. Για τι γνώσει σα. Ωραία. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω, θέλω να πέρα. σχεδιάσουμε κάτι. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να μου πείτε αν είστε μέσα ή όχι. Επρέπει να μου πείτε περτί μα πρόκειται. Για το μέλλον μα. <laughs> και πρέπει να ξέρω να μαθαίνει κοινό ή όχι. <laughs> Άμα είναι κοινό να το σχεδιάσουμε μαζί. Άρα θέλω να το κάνετε εσύ αρχέκτον γιατί εγώ τα σκατώ κάθε φορά. <laughs> Εσεί μου τι σχολήνε. Είμαι πολιτικό μηχανικό. <laughs> δηλαδή είμαι μισοκαθήκη. Πολιτικό, αλλά είμαι και μηχανικό. <laughs> δηλαδή έχω το πρακτικό κομμάτι, το έχω, ναι. αλλά για να σχεδιάσω το μέλλον δεν το έχω καλά. Για πείτε μου λοιπόν. Τι να σα πω, θα σχεδιάσουμε το μέλλον μα. Είστε μέσα, Κωστή. Okay. Κα, κάτι περίεργο μου ακούγεται όλο αυτό σε αυτή την επικοινωνία. Αποκλείεται. Αλλά... Γιατί. Τι ξέρω. Γιατί δεν ξέρουμε τα μελούμενα γι' αυτό. <laughs> τι ε, να σχεδιάσει, θα μα κοιτάει ο Θεό από εκεί πάνω που μα έχει καλά και θα γελάει που σχεδιάζουμε, που κάνουμε σχέδια. Ναι, ναι, σωστά. Mm. Ε, δεν νομίζω όμω, όχι, σα ίσα. Α κάνουμε εμεί τα σχέδια. Ναι, έτσι είναι. Αλλά θέλω καινοτομίε στα σχέδια του μέλλοντο μα. Του mm. κοινού μα μέλλοντο. Δεν θέλω τα κλασικά, οι κλασικέ γραμμέ τι έχω κάνει, ου, βαρεύτηκα. Μια ζωή περιμένουμε με την ίδια τακτική να καταλάβουμε. Καταφέρουμε άλλα αποτελέσματα. Σκάτα. Και τι καταφέραμε. Ότι τι γνωρίσαμε. Τι είδαμε σε αυτή τη ζωή. Τέλο πάντων. Και αναρωτιέσαι μετά αν σ' αγάπησε ή όχι. Μάλιστα. Κι αν ήταν εκείνη η μοναδική. Τέλο πάντων. Mm -hmm. Εντάξει. Mm -hmm. Μην σε φορτώνω με τα δικά μου. Πε μου, αν έχουμε μαζί δικά μα κοινά, να στα λέω. Οριστε. Πάνω σε καμβάηση σχεδιάζεται. Σε ακουαρέλα. Έχετε μυρογνωμόνια τα σωστά του. Χάρα και στο TAF. Έχει TAF. Όχι, δεν έχω τάφ. Πού πα, αγάπη μου, χωρί τάφ. Λοιπόν, θέλετε να επικεντρωθούμε πώ, κάποια άλλη στιγμή. Ναι, νυχτερινέ ώρε, το χώρο μου. Άλλο, θα σε περιμένω. Φιλιάκο, τι φιλιά στα κολομέρια. Πέντε μήνε συζητάμε στα διάφορα groups από εδώ και από εκεί για να βρούμε τη λύση για την Ελλάδα. Και ήρθε ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Δήμαρχο Τηλίδα και η Πρόεδρο του κόμματο. Τελεία, μέσα σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα και έδωσε τη λύση. Εισάγουμε στη χώρα για τρόφιμα. 3 έως 4 δις ευρώ μέσα σε 8 έως 12 μήνες αυτά τα τρόφιμα ε, εάν παραχθούν στη χώρα και ο κύκλος εργασιών αυξάνεται σε άλλα 3 δις γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε τις πρωτεσίλες έχουμε απασχόληση εργατικού και γεωτεχνικού προσωπικού άρα έχουμε 4 και 3 7 δις αυτά τα λέω γιατί ψάχνουμε κάποια δις τώρα έτσι. εάν ε, έχουμε μία. <χω> πλατφόρμα μεταποιητική, εθνική, όπου εκεί θα ακουμπήσει και ο κάθε ιδιώτης που κάνει μεταποίηση, μπορούμε να εκτινάξουμε αυτά που ήδη παράγουμε, όχι αυτά που λέω ότι θα, μπορούμε να, θα μπορούσαμε να έχουμε παράξει, αυτά που ήδη παράγουμε, τα οποία πολλά από αυτά είναι superfoods και μιλάω για το λάδι, μιλάω για τον νίνο και μιλάω και για τη γραβιέρα, μπορούμε να τα εκτινάξουμε στην τιμή λόγω της μεταποίηση τρει. 4 και πέντε φορές. Φτάνουμε λοιπόν κύριε Χατζη στα 23 δι. Εάν βάλουμε μέσα ΦΠΑ, φορολογία εάν όλο αυτό το συνδέσουμε με, με πολιτισμό και τουρισμό φτάνουμε γύρω στα 35 με 40 δις μέσα σε ένα χρόνο. Ακούσατε τις προτάσεις? Γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτές και πάμε και παρακαλάμε Τα είπε πολύ αναλυτικά ο άνθρωπο και κυρίω τεκμηριωμένα. Γιατί λέει εκεί που θα είναι 23 δι, βάζουμε άλλα 10 και γίνονται 33, 35. Πώς θα τα έβγαλε 40? Από μένα άλλα 40 γίνουν 80 δι να λύσουμε συνολικά, που δεν λύνεται ούτε και με 80 δι, σε πάση περιπτώσει να προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματο. Τεκμηριωμένες απόψει, διψάει ο λαό για τέτοιε. Προτάσει, προτάσει. Για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Ο λαό ακολουθεί, μα βγάζει από την εκπόμπη, όχι από το αδιέξοδο. Κάποτε έβγαζε και από τα διέξοδο, αλλά δεν τον πολύ βλέπω. να έχει κέφια. Αμέσω μετά πάμε σε ένα άλλο αδιέξοδο που είναι το μαγκαζίνο με την έννοια ότι έχει δίσεις που θα ανακυκλώσουν το αδιέξοδο, το κρίσιμο αδιέξοδο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο για σας. Ελά! Αντί βάλουν στη δεσκάδα με του πιο sexy εσένα, βάλανε το βλάκα του Τζίπρα. Αϊ, δεν βλακίε. Τι ξενέρωτε που τι συναντά και αντί να σου δίνουν φιλιά και να γίνει κόλαση, Ωχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, πού τι βρίσκει την αποστολή. Τι είδε τι μακρυσμένε και εγώ τσαπίζομαι. <σοί> Φίλα, Μωρή, κάθε πόδι θα σου ξανατύχει να με φιλίει σε στο στόμα. <σοί> και δεν μου δίνουν <σοί> και ένα βυζί να πιάσω κάτι, να θυμάμαι, να έχω μια, μια ανάμνηση αφή. Κάτι, κάτι. Τίποτα, τίποτα. Όλε μ' ξοπαρθένε επειδή έχει κάμερα και. Τι έγινε, Μωρή. Λε και ο κομμένο δεν σε έχει τραβήξει κάμερα και δεν το ξέρει. Εγώ τόσα μουστάκια να γίνει η Αγάπη μου άναψε έλα γεια ναι Πού είσαι ρε μωράκι τρελανέ μας μεσημεριάτικα τρελανέ μας Οπα. Τι έγινε κοριτσιά, μπήκε το καλοκαιράκι, έχουμε κάψες Αποστολή Είσαι θεός ρε μωρούλη, είσαι θεός μου. Όλοι οι κουτσίστραβοί πέφτουνε πάνω σου Ποιο account είσαι στο Twitter? δεν έχω. Α, δεν έχει. Όχι. Κρίμα, θα ζω στην DM. Θα φτιάξω ένα, θα φτιάξω ένα για σένα. Να φτιάξει μωρό μου. Είστε η συνήθεια που έγινε λατρεία. Κάτι χαμούλη. Σα αγαπάμε, σα αγαπάμε ρεμοράκι. Πόσο χρόνο είστε, κορίτσια που με αγαπάτε και πόσε? Εγώ μία είμαι και είμαι 24. 24. Ναι, Καλά, δεν είμαι. Καλά, δεν έχει προλάβει καλά τι δραχμέ, καλά, καλά. Θα προλάβω μαζί σου, ρε μαγάρι, θα προλάβω μαζί σου. Καλά, τώρα τι δραχμές θα τι Μόλι, τέλος πάντων. Έλα, για! Ναι. Ρε, παιδί μου, κοίταξε να δει. Δεν κανένα ότι είναι επαναστάτη. Το βλέπουν οι βιομήχανοι και τρέμουνε. Κατάλαβε και οι εφοπλιστέ. Ποιον καλέ το τζίπρα? Ποιον για το Δεντράκι. Για το Μίτσο, συγγνώμη, για το μίτσαρο. Ποιο μίτσαρο. Ακόμα και να έχεις πάρει πέντε χρυσά μετάλλια στην κολύμπηση. Όταν κολυμπάει ο καρχαρία δεν βάζεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι με στη θάλασσα. Να σου πω τώρα, τι είναι αυτά κουκουέ, έγινε. Όχι ρε με διδίκη. Α, δε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στη θάλασσα δε, δε, με τον καρχαρία, δε, όχι απλά το δαχτυλάκι βάζει. Δε, προσπαθεί δε. να σκοτώσει και τον καρχαρία. Άσε Συγγνώμη, ο κύριο Θεοδωράκη και αυτοί οι πατριώτε που τον ψηφίζουν δεν ήταν στην Επιτροπή για τη Διακδίκηση των ε, Κατοχικών Αποζημιώσεων. Παλιά, μετά το γραμμίο Τσίπρα ότι είναι ηθικό το θέμα και όχι υλικό, και τέλειωσαν αυτά. Πάμε, Εσύ, να κάνουμε μια έντιμη συμφωνία και μα λε ότι κάνουμε μνημόνιο. Δεν πληρώνουμε τη δόση, μα λε ότι είμαστε Ζάμπια. Ε, αποφάσισε, τι θες. Δεν το είχα σκεφτεί, με φεύγει σε δύσκολη θέση. Δεν έχω πρόταση, <Το> δεν ξέρω τι θέλω. <Το> θέλω να δω το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα. <Το> <Το> <Το> Ευσεβή πόθη θα μου πει. Δεν <Το> βαριέσαι, <Το> <Το> θα ήθελα, Αγούσταρα. <Το> Επειδή το διάβασε στον τίτλο του, γι' αυτό λέει ριζοσπαστική, είναι και ριζοσπάστε και αριστερή. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Δεν ζητάω και τίποτα νομίζω, ε. Δεν μου λε τι έχουν πάσει όλοι με τον Τινόπουλο και φωνάζουν και δεν του αρέσει. Τι έχει ο Τινόπουλο, Δεν βλέπουν τον άλλο που τουλάχιστον ο Τινόπουλο έχει δει είναι. Τον διπλανό του δεν τον βλέπουν με τι ρόλο Που είναι πιο επικίνδυνο από τον Τινόπουλο. Που το παίζει αριστερό, το παίζει προολευτικό. Κοιτάξτε να δει, κι εγώ το συμπαθώ τον Τινόπουλο. Και εγώ το συμπαθώ, Α. Γιατί έψαχνα για χρόνια έναν φίλο μου που ήταν καμένο, έβλεπε κύκλου και δεν, δεν ερχόταν ποτέ στι παρέ. Τον βρήκα από εκπομπή του Τινόπουλου φαντάσου. Τοντάκι τον Κυριλέ, τον τώρα έχει γίνει Κυριλέ, κοιμάται. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Έλα, Μωρή. Έλα. Τι θες? Πήρα να σου μιλήσω για την αθένατη ελληνική επαρχία, καλέ. Μίλα. Θα σου τα πω. Θέλει να τα πεις. Έστα. Τι λέει το παιδάκι, ε, Δεν μιλάει ακόμα. Λέει... Να μιλήσει. Αριστερά θα... έχουμε. Αν δεν, δεν μιλήσει τώρα, πώ να μιλήσει. Θα μιλήσει και αυτό όταν έρθει. Να μιλήσει όταν θέλει να μιλήσει. Τέλο πάντων, για την κάρπαθο ήθελα χρυσέ μου να σου μιλήσω. Μιλά για την κάρπαθο. Θα... Talk me about κάρπαθο. I will, I will. You Μωρία. Yeah. Yeah. Εδώ οι άνθρωποι, εσεί να στεναχωριέστε. Γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν στεναχωριούνται που θα γίνει η βάση. Χαίρονται κιόλα. Κατάλαβε, χαίρονται επειδή θα έχουν δουλειέ. Έτσι του είπε ο καμένο όταν ήρθε και ο του. Από πού θα φεύγουν το ξέρουμε, το που θα πηγαίνουν το ξέρουν Κάτι εκεί με αυτή τη βάση του θανάτου που φτιάχνετε. Όχι, αυτά δεν τα κάνουμε. Το ότι δουλειέ θα γίνονται μέσω αυτή τη βάση, όχι. <laughs> Δουλίτσα να έχουμε. Είναι όμοιου γιατί... με του υπαλλήλου των χρυσοθήρων στι σκουριέ, να ξέρει το ίδιο είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm. Αυτοί γιατί εδώ ξέρουν νομίζει από σκουριέ και χρυσοθήρε, mm. νομίζει έχει αυτή την εντύπωση. Mm. Γι' αυτό σου είπα θανάτου ελληνική επαρχία στην αρχή. Άκουσαν ότι θα έρθουνε δεν ξέρω πόσα άτομα εδώ και αμέσω είδαν λεφτά μπροστά του. Αλλά δεν ξέρω να πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Συνήθω από αίμα έρχονται τέτοια λεφτά, τέλο πάντων.